Κεφάλων Δέλτα, σελίδα 819, Στίχη 1 στους 8, προτροπέ ή να έχουν αγνά ήθη. 1. Μένει τώρα να σας κάμω και μερικά σε άλλα συστάσεις. Σας παρακαλούμε λοιπόν, αδελφοί, και σας προτρέπομε με το Κύρος που μας δίδει η μετά του Κυρίου Ιησού κοινωνία, καθώς παρελάβετε με την προφορική διδασκαλία μας, περί του πώς πρέπει να συμπεριφέρεστε και να αρέσετε στον τον Θεόν, έτσι ακριβώ να προοδεύετε όσο το δυνατόν περισσότερον στην χριστιανική τελειότητα. 2. Δεν σα χρειάζεται άλλη διδασκαλία επ' αυτού, διότι γνωρίζετε ποιε παραγγελία σα εδώκαμεν σύμφωνα προ το θέλημα του κυρίου Ιησού. 3. Και για να εξηγηθώ καθαρότερα, τούτο είναι θέλημα του Θεού να αγιάζετε του εαυτούς σα με την αγνότητα, δηλαδή εσείς οι χριστιανοί να απέχετε από την πορνείαν 4. Πρέπει να γνωρίζει έκαστος από σας, να συγκρατεί υπό την κυριαρχία και κατοχή του το σώμα του και να το διατηρεί πάντοτε αγιασμένων και τιμημένων. 5. Και να μην είναι κανείς από σα αχμάλωτος εμπαθού και ακολάστο επιθυμίας, καθώς είναι οι εθνικοί που δεν γνωρίζουν τον αληθινόν θεόν. 6. Πρέπει να γνωρίζει ο καθένα σα να μην εξαπατά και πλεονεκτήδια τη μυχεία των αδελφών του ει το πράγμα αυτό για το οποίο νομιλούμεν. Διότι ο κύριο είναι εκδικητή δι' όλα αυτά σα πράξει ακαθαρσία σύμφωνα και με όσα σα είπαμε όταν ήμεθα ει την πόλη σα και διαμαρτυρήθημεν σας. 7. Διότι δεν μα εκάλεσε ο Θεό διαναρριπτόμεθα στην την ακαθαρσία αλλά διαναζόμενη κατάσταση αγιασμού. 8 ώστε λοιπόν εκείνος που γίνεται παραβάτης δεν αθετεί ανθρώπου εντολάς, αλλά αθετεί την εντολή του Θεού, ο οποίος σας έδωκε και το Πνεύμα του το Άγιον, για να διατηρήσετε με την χάρη του εις την αγνότητα και των αγιασμών.